Mystery Podcast On Fire, επεισόδιο 14. Οκ, okay. ε, καλησπέρα, ε, είναι Τετάρτη 25 Ιουλίου, ε, είμαι ο Σπύρος Φλέρμανς Μπαρούνης, κοντά σας για το 14ο και τελευταίο για φέτος επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Καλή σας ακρόαση. Σήμερα είναι το τελευταίο επεισόδιο πριν το καλοκαίρι, όπως είπαμε. Πρέπει να εξομολογηθώ ότι... Ήμουνα πολύ ε, δελεασμένο και μπήκα στον μεγάλο πειρασμό να κάνω την πάπια και να μην γράψω επεισόδιο, να το αφήσω στο 13. Αλλά είπα για μία τουλάχιστον φορά να είμαι εντάξει στο λόγο μου μπροστά σα. Οπότε ακούτε τα αποτελέσματα. Ε, δεν θα πω πολλά σήμερα, δεν θα έχουμε ιατρικό θέμα. Θέλω απλώ να σχολιάσω κάποια θέματα τη επικαιρότητα, να πω δύο-τρία πράγματα που έχω παρατηρήσει και να κάνω έτσι μία μικρούλα αναδρομή στο τελευταίο χρόνο και από τότε που ξεκίνησε το Nistery Podcast. Ε, χωρίς λοιπόν να καθυστερήσουμε άλλο, πάμε κατευθείαν στη θεματολογία και ό,τι προκύψει θα το πούμε στην πορεία. Ιουλίου λοιπόν, πολύ ζεστη έκανε άλλο ένα μηνικήμα κάψωνα, σκάσαμε ευτυχώς τώρα πλέον θα αρχίσει να κοπάζει αυτή η κατάσταση από Παρασκευή λέει θα έρθει η θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα θα ησυχάσουμε λιγάκι οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι ό,τι περισσεύει, εν πάση περιπτώσει από το για διακοπές ε, Δυστυχώ, φέτο ήταν μια χρονιά που μας όλου. όλους ε, εργαζομένους κυρίω. Ειδικά εμεί οι φοιτητέ είχαμε σοβαρό πρόβλημα λόγω των καταλήψεων. Την πληρώσαμε τελικά πολύ άσχημα, όπω είχα πει ότι θα την πληρώναμε. Οι εξεταστικέ τώρα τελειώνουν και εντάξει, προσωπικά εγώ δεν έχω πρόβλημα και την έβγαλα καθαρή. Αλλά για να μπορέσω να το κάνω αυτό, αναγκάστηκα να ξεπατωθώ στο διάβασμα και σίγουρα κουράστηκα πολύ περισσότερο από όσο θα είχα κουραστεί Αν απλώ προχωρούσε κανονικά το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια τη χρονιά. Τέλος πάντων, τρεις εβδομάδες περισσεύγωνα για διακοπές. Από τις 27 Αυγούστου ξεκινάω τις παραδόσεις για το επόμενο έτος σχολισμού, μου. Οπότε, εντάξει, τώρα το διακοπές νομίζω ότι είναι λίγο ισχυρός όρος. Περισσότερο ε, διάλειμμα θα το χαρακτηρίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχεις, καλό είναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολύ ε, αυτές τις μέρες ε, την επικαιρότητα και τα blogs και όλου γενικότερα, είναι δυστυχώ αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα του καλοκαιριού είναι το ζήτημα των πυρκαγιών. Ε, αυτό με τι φωτιέ το θέμα έχει τραυματίσει όλη την ελληνική επικράτεια. Ανάβουν φωτιέ συνέχεια, δεν ξέρουν και καλά ποιο τι άναψε, ε, 100-200 πυρκαγιέ την ίδια μέρα, οι εμπριστικοί μηχανισμοί αλλού βρίσκονται, αλλού δεν βρίσκονται, φωνάζουν οι κάτοικοι, φωνάζουν οι υπεύθυνοι, φωνάζουν οι ανεύθυνοι, γίνεται ένα χαμό. Αυτό το πράγμα. εντάξει, δεν θέλω να πω στη το σχολιάσω, το έχω γράψει από το blog, αλλά. Πραγματικά είναι θλιβερό. Δηλαδή, καίγονται τα πάντα. Και νομίζω, κάπου διάβασα στο Internet αυτέ τι μέρε ότι πάνω στην Πάρνηθα, εκεί που έγιναν τώρα πρόσφατα οι πυρκαγιέ, έχουν ήδη αρχίσει και ξεφυτρώνουν τα πρώτα παζώματα και τα πρώτα, οι πρώτε οικοδομέ. Εντάξει, μάλλον θα πρέπει το κράτο να τρίξει λίγο τα δόντια και να επιβάλλει και αυστηρέ κυρώσει, γιατί αλλιώ δεν βλέπω να βάζουμε μυαλό μερική. Πάντω, εντάξει, και στον τόπο των διακοπών μου στην Άφπακ, κοντά που θα πάω ξέσπασε και εκεί μια πυρκαγιά και που δεν ξέσπασε βεβαίως, θα δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωράει το καλοκαίρι θα κοπάσουν αυτά τα φαινόμενα ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους και εντάξει η έξαψη είναι στον αέρα ελπίζω να σταματήσει εδώ αυτή η κατάσταση γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο και σαν περιβάλλον και σαν χώρα, δεν αντέχουμε άλλο Αυτό που ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, το καινούργια εισαγωγή, το καινούργιο ρηφάκι για Ίντρο, ε, είναι το intro το οποίο θα παίζει από Σεπτέμβρη ε, στο εισαγωγικό σήμα του podcast του Ινστηριού. Ε, μπήκα στη διαδικασία επειδή έτσι είχα λίγο όρεξη εδώ και μια-δύο εβδομάδες και ξανάγραψα το ρηφάκι της εισαγωγής, ε, το έφτιαξα λίγο έτσι πιο ε, άγριο και θέλω να πιστεύω ότι είναι κάπως καλύτερο. Ίσως λίγο φωνακλάδικο, αλλά καλύτερο. Έτσι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Μπορεί να μπω στον κόπο και να το ξαναφτιάξω από Σεπτέμβρη, αν δεν αρέσει. Αλλά νομίζω ότι είναι μια κάποια βελτίωση από το προηγούμενο. Είναι έτσι πιο δυνατό, τα drums είναι πιο ζωντανά. Έτσι θα ήθελα να ακούσω τι σκέφτεστε. Τώρα από κομπιουτερίστηκα, έχω στα χέρια μου κάποιε φήμε, δηλαδή όχι έχω στα χέρια μου, μην κάνω τον έξυπνο, ακούστηκαν στο Ιντερνετ κάποιε φήμε ότι από αρχέ Αυγούστου θα δούμε το καινούριο iLife για Mac, θα δούμε καινούρια iPod με interface παρόμοια με αυτό το iPhone, και ότι θα δούμε και καινούριου iMac οι οποίοι θα, είναι, θα έχουν κάλυμα από φινηρισμένο αλουμίνιο και νέα σχεδίαση. Καμία σχέση δηλαδή με το άσπρο πλαστικό των μοντέλων που είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά. Τέλος πάντων θα το δούμε αυτό στην πορεία, σίγουρα ετοιμάζεται κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο θα ευσταθεί αυτή η φήμη. Το μόνο το οποίο βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα είναι η κυκλοφορία του Leopard τον Οκτώβρη. Και αυτό είναι πραγματικά το οποίο περιμένω, το έχουμε ξαναπεί, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Ε, κάτι άλλο, ε, διάβαζα σήμερα ότι έχουν βγει πλέον αρκετά εργαλεία για το iPhone Εργαλείο το οποίο μπορεί να κάνει ενεργοποίηση χωρίς να μπει στον κόπο να δουλεύσεις μέσω AT&T ε, Εργαλείο με το οποίο μπορείς να περάσεις τα δικά σου custom ringtones ε, Έχουν ενεργοποιήσει SSH πρόσβαση προς το iPhone ε, Εν πάση περιπτώσει προχωράει η κατάσταση Αλλά είναι γνώμη μου ότι μέχρι να δούμε κάποια επίσημη λύση από πλευρά Apple Όλα αυτά είναι ενήμετρα το iPhone παρεπινόντος το είδα, πήγα από το πλέσιο, από το Mall και έπαιξα μαζί του. Είναι πραγματικά ελαφρύ, λεπτό, πολύ γρήγορο στο χειρισμό του και είναι πραγμα... αυτά που κάνει πραγματικά τα κάνει με τρόπο μαγικό. Αλλά παρόλα αυτά το γεγονός ότι είναι κλειδωμένο με αποθεί. Με... Μου δημιουργεί πρόβλημα διότι δεν θα μπορώ να κάνω αυτά που θέλω να κάνω πάνω στη συσκευή. Και αυτό είναι και ο λόγος που το καινούριο μου κινητό τα έγραψα και στο νηστέρι στο blog είναι το QTECA 9000 Windows Mobile κινητό, PDA με μεγάλη οθόνη πληκτρολόγιο πλήρες είναι πραγματικά μια συσκευή που μου αρέσει πάρα πολύ και κάθε μέρα την ανακαλύπτω όλο και περισσότερο. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το άλλο μοντέλο το οποίο είχα στο μάτι ήταν το Titan της HTCO Τιτάνας το οποίο αν και είχε, είχε λίγο καλύτερη κάμερα, έπαιρνε microSD νήμες και ήταν λίγο πιο μαζεμένο από διαστάσεις, δεν είχε τόσο πολλές δυνατότητες και δεν είχε και τόσο μεγάλη οθόνη. Οπότε τελικά τάφησα στην άκρη και πήγα για το δοκιμασμένο 9000. Ε, όσο περνάει ο καιρός και ανακαλύπτω μειονεκτήματα που μέχρι στιγμής έχω βρει αλλά και θα τα γράφω και θα το διαβάζετε όμως η βάση ενδιαφέρεστε. Νομίζω αυτά από τεχνολογικά θέματα. Α! Και κάτι ακόμα ε, Ακούγονται πολλά ότι Πολύ σύντομα θα δούμε στο εμπόριο Μεγάλη διοχέτευση Από δίσκους SSD Solid state drives Δηλαδή σκληρούς δίσκους οι οποίοι δεν έχουν κινητά μέρη Και είναι σαν μεγάλα φλασάκια ε, Και οι οποίοι εντάξει έχουν πολύ γρήγορες ταχύτητες Πρακτικά τελείω το χρόνο ε, ζωής και πάνω σε περιπτώσει είναι λίγο τσιπμένες οι τιμέ του, αλλά θα το δούμε στην πορεία αυτό ακούγεται ότι μέσα στο 2007-2008 θα δούμε τεράστια διοχέτευση στην αγορά και ότι αυτό θα αλλάξει κυρίως στον χώρο των φορητών υπολογιστών των iPods, των laptops και όλα αυτά θα δούμε πολλές βελτιώσεις αυτά, αυτά ναι, νομίζω τελειώσαμε από τα τεχνικά θέματα. σχετικά με τηλεφωνία ε, είχα μιλήσει και παλιότερα από το podcast για αυτό το θέμα ε, πως εξελίσσονται δηλαδή τα πράγματα στο τοπίο των ελληνικών τηλεπικοινωνιών κυρίως όσον αφορά τις ε, εταιρίες κινητής ε, εντάξει από κοσμοτέ και Vodafone δεν βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα αλλά η WIND πραγματικά έχει πάει την ανιούσα ε, από ό,τι είδα ε, η WIND ξεκίνησε και προσφορά προγράμματος για ίντερνετ μέσω 3G σε φοιτητές και πανεπιστημιακούς μέσω του προγράμματος δίωδος αυτό δηλαδή που χρησιμοποιούμε όλοι οι φοιτητές για να βάλουμε DSL φτηνά στα σπίτια μας ε, δεν είναι φοβερή και τρομερή η ώρια επιτρέπει μέχρι μια συγκεκριμένη κίνηση ε, ανά ημέρα, ανά μήνα σε gigabyte και τα λοιπά, και συγκεκριμένες ώρες της ημέρας με τη δικαιολογία ότι αν περνάς αυτά τα gigabyte Είσαι παράνομος, η χρήση που κάνει δεν είναι νόμιμη οπότε σε κλειδώνει. Επάνω φορητός αυτό το εφαρμόζουν και άλλες εταιρείες αλλά θέλω να πω σαν προσφορά, σαν τιμή είναι αρκετά φθηνότερο από τα άλλα πακέτα τα οποία υπάρχουν και για κάποιον ο οποίος θέλει να έχει 3G internet από το λάπτοπ του ή από το 3G κινητό του είναι μια πολύ καλή προσφορά. Ε, γενικότερα, υπάρχει κινητικότητα. Προσπαθούσε ακόμα ο Σαουήρη να αγοράσει την ε, Τελά. Η ΔΕΗ του κάνει εκεί πέρα κόμξες. Τέλο πάντων, είναι λίγο πολύπλοκη κατάσταση. Ε, έγραφα και στο ε, νηστέρι προχτέ ή εχθέ για κάποια καλή φίλη η οποία ήθελε να αγοράσει κινητό και τη ε, προτείναν από κατάστημα Vodafone ε, να αγοράσει κάρτα Micro SD του 1 GB έναντι 50 κάτι ευρώ. Τέλο πάντων, είναι πολύπλοκη η κατάσταση, αλλά. Όσο περισσότερος καιρός περνάει τόσο πιο πολύ βλέπω την wind να περνάει μπροστά και να περνάει τους άλλους δύο. Ε, τα πράγματα σίγουρα έχουν μια δυναμική την οποία θα τη δούμε πιστεύω περισσότερο από Σεπτέμβρη και Οκτώβρη όπως ξεκινάει δηλαδή η νέα χρονιά. Ε, υπάρχουν υπάρχουν δυνάμει οι οποίε κινούνται και δρομολογούν διάφορε εξελίξει. Θα δούμε τι γίνεται. Πάντω, έχω να πω ότι όσο υπάρχει ανταγωνισμό, σίγουρα αυτοί οι οποίοι βγαίνουν κερδισμένοι είναι οι τελικοί καταναλωτέ. Είμαστε εμεί. Μακάρι να βάλουν μυαλό και οι υπόλοιποι και να έχουμε καλέ προσφορέ. Ε, η Q πρόσφατα από εκεί που δεν έκανα καθόλου προσφορά, έκανα μια αρκετά καλή, ε, όπου μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα μπορούμε να στέλνουμε όλοι ανεξαιρέτω μηνύματα με 3 λεπτά το μήνυμα αντί για τα 7 λεπτά που κάνει κανονικά, πολύ καλή πρόσφορα, ε, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει κινητικότητα, θα δούμε. Θα δείξει που θα βγει σε αυτή η κατάσταση. Ε, όσον αφορά κουλτούρα, μουσκή και τα ε, λοιπά, πήγα και είδα πρόσφατα με έναν καλό φίλο την ε, ταινία Transformers ε, και μάλιστα πρόσφατα τώρα πέσαν στα χέρια μου και όλη η πρώτη ε, γενιά της ε, παιδικής σειράς Transformers, ε, της πρώτης... Ε, γενιάς, οι τέσσερις σεζόν τη πρώτη γενιάς ε, πολύ καλή ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ την ξανάβλεπα άνετα, έχω γράψει και σχόλια ε, αυτό το οποίο δεν μου άρεσε είναι ότι κατά την προσαρμογή του σεναρίου πειράξαν ένα-δύο πραγματάκια τα οποία μου κάτσαν λίγο στραβά από εκεί και πέρα σαν εφέ, σαν σκηνές μάχης πάρα πολύ ωραία και το τόνισα το σημείο το οποίο θεωρώ σημαντικότερο σε όλη την ταινία εκτός από τα μπαμπούμ κτλ είναι ότι ο Μάικλ Μπέι με τη σκηνοθεσία του κατόρθωσε να υπογραμμίσει τον χαρακτήρα του κάθε Transformer του κάθε Autobot και του κάθε Decepticon κυρίως των Autobots ε, Είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα ότι θα γινόταν με τόση επιτυχία και το οποίο με άφησε αρκετά ευχαριστημένο ε, Μία άλλη ταινία την οποία θα ήθελα να δω ε, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να προλαβαίνω τώρα είναι το καινούριο Harry Potter το οποίο από ό,τι είδα το τρέιλερ του, τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλό και πραγματικά όσο Προχωράνε οι ταινίε αυτή τη σειρά και όσο πάμε στα παρακάτω βιβλία τη σειρά που είναι και κάπω πιο σοβαρότερα, πιο μεγαλίστικα, τόσο καλύτερη είναι η ιστορία, τόσο καλύτερα είναι, εν πάση περιπτώσει, στημένη η κάθε ταινία Harry Potter. Ε, Δυστυχώ δεν θα τη δω, διότι την Παρασκευή φεύγω για διακοπέ. Θα δω πώ θα γίνει η δουλειά, ή γυρίζοντα, ή θα την νοικιάσω, θα την τανίσω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. πάντως σίγουρα θέλω να την δω. Διάβασα και το 7ο και το τελευταίο βιβλίο του Harry Potter του Τερμάτσα. Ωπα, λάθος, τερμάτσα λέμε για τα παιχνίδια. <laughs> το τελείωσα μόλις εχθές. Ε, αρκετά καλό, αρκετά καλό. Το συνιστό ανεπιφύλακτα σε όποιον είναι λάτρης της, ε, της επικής φαντασίας. Ε, έτσι με μάγους και ιστορίες τέτοιες. Σίγουρα δεν είναι για παιδάκια το βιβλίο, οπωσδήποτε δεν είναι για παιδάκια το βιβλίο. Αλλά αρκετά καλό. Ε, σε γενικές γραμμές αυτά. Τώρα, εντάξει, αν προκύψει κάτι καλό το καλοκαίρι στο χωριό, θα δούμε. Πάντως δεν το έχω συνήθω να πηγαίνω σε σινεμά και τα λοιπά ε, καλοκαιρινές διακοπές Αυτά είναι ασχολίες για χειμώνα και φθηνόπορα Οκ, okay, έχω αρχίσει και πολύ λογό Νομίζω κάπου εδώ θα σταματήσω Πάμε για extra large αποφώνηση Οκ, okay, δηλώνω δημόσια ότι αυτή είναι μία από τις πιο άβολες στιγμές που έχω ζήσει ποτέ. <σομίου> λοιπόν, το, το, το Λυστήρι podcast ξεκίνησε στις 12 του μηνός Ιουνίου του 2006. Είναι πάνω από χρόνος από τότε. Μαζί με αυτή την εκκομπή είναι 14 για που έχουν βγει στον αέρα. Πρέπει να ομολογήσω ότι πέρασα καλά. Μου άρεσε αυτό. No, και αυτό το οφείλω σε μεγάλο ποσοστό σε εσά, του ακροατέ τη εκπομπή αυτή. Που είστε πολλοί. Δεν ε, φαίνεστε, τουλάχιστον όχι προ τα έξω, αλλά σε μένα που βλέπω τα στατιστικά τη εκπομπή, βλέπω ότι είστε πολύ και μου αρέσει αυτό. Ε, μπορεί να είναι 5 ή 6 αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν, αλλά ξέρω ότι εκεί έξω βρίσκονται τουλάχιστον 100 άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία έχω να πω. Και αυτό μου λέει πάρα πολλά και μου δίνει το θάρρο να συνεχίσω. Κάποιε φορέ, ίσω να μην μπορούσα να κάνω εκπομπή ε, όσο συχνά θα ήθελα. Είτε γιατί δεν υπήρχε χρόνος, λόγω σπουδών ή λόγω κάποιων να υποχρεώσεων. Αλλά και γενικότερα, είναι τις απόψεις ότι αν δεν έχω να πω κάποια σημαντικά πράγματα ή αν δεν είμαι σε διάθεση να κάτσω και να φτιάξω κάτι που να έχει καλό αποτέλεσμα, δεν θα κάτσω να γράψω, να γράψω εκπομπή. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστό και το πιο υγιές. Θα είμαι τυχερός που είναι κομμάτι αυτής της ελάχιστης μειονότητας των ε, αναπομμένων των podcasters στο γενικό ίντερνετ Είμαστε ελάχιστοι και όλο και λιποστεύουμε διότι κάποιοι βγαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου, κάποιοι πιστεύουν ότι δεν αξίζει πλέον τον κόπο Κάποιοι άλλοι αλλάζουν το podcast του και αλλάζουν μορφή σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι κάνω κάτι σημαντικό, ότι μπλέκα μου κάνω έτσι. Είμαι ένα φοιτητή που απλώ βγάζει σε ένα αρχιόνι πιχρή τι σκέψει του, του προβληματισμού του, αυτά που θεωρεί ενδιαφέροντα. Ούτε παράγοντα είναι ούτε μεγάλο κεφάλι σε καμία περίπτωση. Και επειδή πολλή υποκρισία έχει πέσει τώρα τελευταία και στο ελληνικό Ιντερνετ και στην ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι. Το καλό είναι να το θυμόμαστε όλοι αυτό, ότι... Ο καθένας από μας από μόνος του, πολύ λίγα πράγματα μπορεί να κάνει. Και όσο περισσότερο δεν είμαστε ειλικρινείς με τους άλλους και με τον εαυτό μας, τόσο λιγότερα μπορούμε να καταφέρουμε. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ θα σταματήσω. Ε, κάπου εδώ θα τελειώσει η πρώτη σεζόν του podcast του Μυστεριού. Ε, έχω να σα δώσω τρει αρχέ μόνο. Υγεία, να περνάτε καλά με του ανθρώπου που σα αγαπάνε και το σημαντικότερο από όλα, να είστε ειλικρινεί με όλου, με τον εαυτό σα και με αυτού που σα νοιάζουν. Δεν υπάρχει σημαντικότερο και πολύτιμότερο πράγμα. Λοιπόν, είμαι ο Σπύρο Φλέρμαν Βαρούνη. Εδώ τελειώνει το 14ο επεισόδιο του podcast του Ιστεριού και εδώ τελειώνει και η πρώτη σεζόν. Θα τα πούμε από κοινόπορο, υποθέτω, δεν τελειώνει εδώ το podcast. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, σας εύχομαι καλή ξεκούραση, ο Θεός να σας έχει καλά και τα λέμε, υποθέτω, την επόμενη φορά Να είστε καλά, καληνύχτα.